Κεφάλαιο ζήτα, σελίδα 26, συνέχεια της επί του ομιλίας, στήχη 1 6, δεν πρέπει να κατακρίνομαι. 1. Μη κατακρίνετε ασυμπαθώς των πλησίων σας, για να μην κατακριθείτε υπό του Θεού. 2. Διότι με την αυτήν ασυμπαθή και αυστηράν κρίσιν, με την οποίαν κατακρίνετε, θα κατακριθείτε. Και με το αυτό μέτρο με το οποίο εξετάζετε και καταδικάζετε τα του πλησίων. Θα μετρηθεί και δια από του Θεού η πολιτεία και συμπεριφορά σας. 3. Διατί δεν βλέπεις το σαριδάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου, το δοκάρι δε που είναι στο μάτι σου δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις. Διατί το μικρό σφάλμα του αδελφού σου το βλέπεις, μένεις δε ανέστητος εμπρός στο ειδικό σου βαρύτατον σφάλμα. 4. Ή πώ θα είπεις τον αδελφό σου, άφησε να βγάλω το σαριδάκι από το μάτι σου, Επίτρεψόν μου να διορθώσω το μικρόν σφάλμα σου και ειδού εις το μάτι σου το δοκάρι. Ειδού η κατέχεσαι από βαρύτα τον ελάτομα. 5. Υποκριτά που προσποιείσαι ότι από ζήλων υπέρ τη αρετή και από αγάπη θέλει να διορθώσει τους άλλους. Αν πράγματι ο ζήλος σε κοινεί, βγάλε πρώτον το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα είδεις καθαράδια να βγάλεις και το σαριδάκι από το μάτι του αδελφού σου. 6. Η συμπάθεια όμω και η αποφυγή τη κατακρίσεω των αλατωμάτων και κακιών του πλησίων δεν πρέπει να φτάνει μέχρι αδιακρισίας. διακρισία. Υπάρχει και περίπτωση που πρέπει με προσοχήν πολύ να εξετάζετε τον χαρακτήρα του πλησίων. Προσέχετε να μην δώσετε το άγιον μυστήριο τη πίστη ω ανθρώπου, πω άλλοι κίνε ζουν βίων ασεβή και ανέσχυντων, ούτε να παραθέτετε του πολυτίμου Μαργαρίτα τη χριστιανική αληθεία εμπρό ανθρώπου οι οποίοι άλλοι χείροι ζουν στον βόρβονα των παθών. Υπάρχει μεγάς κίνδυνος μήπως καταπατήσουν αυτούς με τα πόδια των και στραφούν να σας κατασπαράξουν ή οπωσδήποτε να σας βλάψουν.